Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. Λόγοι από τον ιερό Άθωμα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε πάντοτε, εν κυρίω χαίρετε. Προχθές η Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία εόρτασε τη μνήμη πάντων των Αγίων ἐνδόξων νεομαρτύρων. Έτσι σκέφτηκα να αναφερθούμε και απόψε στον μοναχισμό και στο μαρτύριο. Η πρωτοχριστιανική χρόνη έχουν να επιδείξουν νέφοι μαρτύρων, των οποίων οι Βοίοι φανερώνουν τη μεγάλη αγάπη στο Χριστό, μια αγάπη τόσο πλούσια που του έκανε απτόητου ενώπιον σκληρών τυράννων και φρικτών βασανιστήριων. Οι μετά τον τρίτο αιώνα αιώνε παρουσιάζουν σειρά ατελείωτη οσίων μοναχών οι οποίοι από αγάπη και αυτοί όμοια ακολουθούν υπάκουα το Ευαγγέλιο του Χριστού συνεχίζουν το αγέροχο και απαραίτητο μαρτυρικό φρόνημα της Εκκλησίας μας γίνονται εκούσιοι μάρτυρες της συνειδήσεως και πορεύονται προς την ησυχία τη ερήμου για να αποκτήσουν μέσα από τις μοναχικές αρετές την απάθεια και την τελείωση δι' Ο δρόμος φυσικά είναι μακρύς, αφού με καλούνται να παλέσουν και να νικήσουν τον κόσμο, τη σάρκα και τον δαίμονα. Ο ευσυνείδητος μοναχός, ο αγωνιστής και ταπεινός, γίνεται επιστολή Χριστού, γινωσκωμένη και αναγνωσκομένη υπό πάντων ανθρώπων κατά τον Απόστολο Παύλο Επειδή δίχως τα ταπεινολογώ ομολογώ ότι δεν είμαι αληθινός μοναχός και πολύ περισσότερο μάρτυρας θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω περί της υψηλής μαρτυρικής και μοναχικής ζωής το τι είπαν και έγραψαν οι ταθοί πάσχοντες πατέρες μας. Νομίζω το θέμα ενδιαφέρει και αγγίζει ευρύτερα τον σύγχρονο άνθρωπο που μαρτυρεί μακριά από τον Θεό και μονάζει νοσηρά στη μοναξιά την απομόνωση και την απόγνωση. Είναι λοιπόν λίαν επίκαιρο και ουσιαστικό το θέμα για τον συνεμερινό άνθρωπο και μάλιστα το νέο. Μοναχισμός και μαρτύριο ταυτίζονται. Οι μάρτυρες είναι μοναχοί και το αντίθετο. Ο κάθε μάρτυρας ήταν πρώτου μαρτυρίου του ένας νικητής του κοσμικού, σαρκικού και δαιμονικού φρονίμετος ένας καθαρός άνθρωπος, πλούσιος στην πτωχία του Χριστού, υπάκουος στο θείο θέλημα, υπομονετικός, θαρετός και υψηλός στην ταπείνωση. Μοναχός πρώτου μαρτυρίου του ο κάθε μάρτυρας. μάρτυρες μετά τη μοναχική τους βιωτή πολυόση, οι οσιομάρτυρες και οι νεομάρτυρες. Μάρτης της Συνειδήσεως και του αίματο, ο Πολιούχος της Θεσσαλονίκης Άγιος Δημήτριος Πρωτομάρτης ο Αρχιδιάκονος Στέφανος των Αποστολικών Χρόνων του οποίου η φλόγα μεταλαμπαδεύεται στις ένθερμες ψυχές πολλών πιστών των τριών πρώτων αιώνων αλλά και των κατοπινών Ο Μέγας Αντώνιος κατά τον Μέγα Αθανάσιο πόθον είχε μαρτυρίσει και το και αυτός μαρτυρίσει αλλά μη κατορθώσας να ικανοποιήσει την επιθυμία του αναχώρησε για την έρημο των μοναχών και ήταν καθημερινά μαρτυρών τη συνειδήση ώστε αναδείχθηκε πράγματι μάρτυρας κατά την προαίρεση και τη συνείδηση». Ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής γράφει ότι με τα ασφαλείας και υπομονής των μαρτύριων της συνειδήσεως ημών κατεργάζεστε ενώπιον του Θεού. Ο Άγιος Κάλιστο ο λέγει ότι μάρτυρες είναι και ιδια των εντολών αυτού τήρησιν αποθνίσκοντες. Ιδια την των εντολών αυτού τήρησιν αποθνίσκοντες. Γενικώ ακρεφνή χριστιανή και αγαπητή φίλη του Χριστού είναι οι Άγιοι, που ο καθένα με το δικό του τρόπο δίδουν τη μαρτυρία του Χριστού και μαρτυρούν για την αλήθεια του. Λόγοι ναι, τόση, κυρίω έριδαξαν με τα δικαιά αγγέλων ο Δήμας και αγίων απάντων η χώρια ακροφόρεν εινεν ουράν η ψυχή σου την αγία κυκλούντες και εν και Χριστόν δοξάζουσιν τον ισχυζιόντα και στεφαλός τόση κύριε με τά δικαιώματά σου, λίαν λαμπράς τον Χριστόν ε κήρυξας, ως Ιώδεου και θεών λόγων, άνθρωπον εδικάς και σφαγίας τί συνηφάς καριε την αγίου ροζόη και τη αιωνίζουσαν. Δόσα πατρίχια ή και, και αγίο πρέπατη. Προσφυλούμε πατέρα και τον του ιόντε και το αγίο πνεύμα. Την tre agali per i nagolison ma ti sal di costi Ο όλλ Άγιο Ιωάννη ο χρισττο μου αδελφή με ενθουσιασμό του λέγει μαρτύρων θάνατος, πιστόν εστί παράκληση, εκκλησιών παρησία, χριστιανισμού σύστασης, θανάτου κατάλυσης, αναστάσεως απόδειξη. Η ζωή την οποία εγγενιάζει ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο είναι μία ζωή θαρετή, μαρτυρική, νέα, ταπεινή και σεμνή. Οι μάρτυρες πράγματι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο αποτελούν μέγα και ωραίο κεφάλαιο της Εκκλησίας παρηγορούν τους πιστούς τις ανάγκε και τις θλίψεις τους ενδυναμώνουν την Αγία Εκκλησία και την παρουσιάζουν αγέροχη, φανερώνουν το υλικό της συστάσεως του χριστιανισμού που είναι το πάντοτε ακμαίο άσκητικο μαρτυρικό φρόνημα Τη αιματοποτισμένη από του Ιδρυτού τη και των καλύτερων τέκνων της Εκκλησίας, η μαρτυρική του τελείωση καταδεικνύει την αφοβία του θανάτου και την πίστη στην ανάσταση και την ατελεύθετη αιωνιότητα. Ο Εσταυρωμένο Χριστός από του Ζωοποιού του Σταυρού ευλογεί μυστικά του συμμάρτηρέ του, την Υπεραγία Θεοτόχο και όλου εκείνου του Σταυροφόρου Αποστόλου ομολογιτές, μάρτυρες και οσίους που καθάρθηκαν, φωτίστηκαν και θεώθηκαν ύστερα από επίπονη και υπομονετική μακρά και προσεκτική άσκηση ασπαζόμενη το Θείο Ευαγγέλιο του Χριστού και ακολουθώντας Τον παντού και πάντοτε και μέχρι θανάτου ενισχυόμενη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι Μάρτυρες δεν ήταν απλώς οι ηρωικοί και θαρετοί εκείνοι άνθρωποι, οι αγέροχοι και ατρόμητοι ήρωες των επαναστάσεων. Ήταν οι αναγεννηθέντες, οι ἀπαθής οι χαριτωμένοι και οι αληθινοί που προετοιμάστηκαν με ταπεινή και συνεχή άσκηση. Έτσι οι μάρτυρες του αίματο μπορούμε να πούμε πω προϋπήρξαν μάρτυρες τη συνειδήσεως». Οι άγιοι μοναχοί μη συμβιβαζόμενοι με την κακία και τη μοχθηρία του κόσμου αναχωρούν από τον κόσμο όχι γιατί τον μισούν αλλά γιατί αγαπούν περισσότερο τον Χριστό. Η ταπεινή και αθόρυβη φυγή τους είναι και μία μορφή μυστικής διαμαρτυρίας για την κατάσταση που ζει και κινείται ο κόσμος. Το σιωπηλό κήρυγμα των μοναχών καλεί διακριτικά τον κόσμο να επανείδει τη ζωή του, τη σχέση του με τον κόσμο, τα δεσμά του με Αυτόν και τον παρακαλεί αδελφικά για την αποδέσμευσή του και την τήρηση απαραίτητων αποστάσεων από Αυτόν. Οι μοναχοί μαρτυρούν με τον ορθό βίο τους ότι τόλμησαν την αποκοπή από τα δεσμά του κόσμου για να συνδεθούν καλύτερα με τον Χριστό και να βιώσουν μία ζωή ανακαινισμένη και μεταμορφωμένη, φωτισμένη αγιοπνευματικά και στα δάκρυα της χαρμολύπης της σωτηρίας μετάνιας. Στην κατάσταση της μετάνιας, οδηγεί το άνθρωπος αυτοπροαίρετα, ύστερα από αφορμή ή αφορμές που δίνει η Θεία Χάρη, ο άνθρωπος θα κάνει αρχή της εργασίας θα αγωνιστεί με επιτίδια παλέσματα και θα επιμείνει απτόητα και ο Θεός θα δώσει την τελική εκρίζωση των αντιθέων παθών καθώς αναφέρει και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Όσοι υπεύθυνα και ενσυνείδητα νεκρώθηκαν για την αμαρτία προγέφθηκαν από την παρούσα ζωή την ουράνια και αιώνια. Η μεγάλη αγάπη των μαρτύρων και των νοσίων τους κάνει εις και ομολογιτές της μαρτυρίας της αγάπης του Χριστού που του στεφανώνει και χαριτώνει λαμπρίνει και φωτίζει υπερκόσμια η αγάπη υπεράνω πάσης αρετής και παντός άθλου τους μαρτυρικός και ασκητικός βιούντας και φρονούντας λυτρωμένος και σωσμένος το μαρτύριο επί παραδείγματι του μάρτυρος Δημητρίου αποτελεί άριστη διδαχή γιατί υπήρξε ευαγγελική ζωή του ευθαρσής η ομολογία του μαρτυρική η τελειωσή του. Ο Αθωνίτης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τον ονομάζει διδάσκαλο, Απόστολο, Σοφό, Παρθένο και Όσιο. Ο βίος ενός οσίου ως του τελευταίου ε, αναγνωρισμένου Αγιορείτου οσίου Σάββατο εν καλήμνο μα φανερώνει την μετά μακρύ αγώνα φωτισή Του και την από αυτή διάκριση διόραση και προόραση, την τελείωσή Του και τη θαυματουργική Του χάρη από τον δωρεοδότη Θεό. Ο Ορθοδοξος Ανατολικός Μοναχισμός είναι τα νεύρα της Εκκλησίας, είναι οι ρίζες του ευκαιόφυλου δένδρου της Αγίας Μητέρας μας Ορθοδοξίας Ορθοδοξία δίχως μοναχισμό δύσκολο να νοηθεί, γιατί η ορθοδοξία δεν είναι ιδεολογία, είναι ορθοπραξία που σημαίνει μαρτύριο και άσκηση, σταυρό και θυσία. Μια ορθοδοξία ξεγυμνωμένη από τον μαρτυρικό και ασκητικό χιτώνα της, καταντά πολύ πτωχή, ξένη, άγνωστη, αφύσικη και επιρμένη. Ο μοναχισμός είναι ένας αδιάκοπος και συνεχόμενος αγώνας. Είναι μία καλή αγωνία και ένα άθλημα για την κατάκτηση της Θείας που αποτελούν βάση της Ορθοδοξίας. Πιο συγκεκριμένο αθωνικός μοναχισμός, του οποίου ελάχιστη γεύση έχουμε κατά την 35η μοναχική αφιερωσή μας, Προσπαθεί να συνεχίζει τον αγιοπαράδοτο και αγιοτρόφο μοναχισμό της Ανατολής. Η Παναγία διατηρεί μέχρι σήμερα το αγαπητό της περιβόλη που ανθεί για να δίνει την καλή μαρτυρία, την ορθόδοξη ομολογιακή φρόνηση, την προσφορά των καρπών της πρακτικής αρετής και την επίκληση της αέναης ευχής του Ιησού μοιράζοντα ευλογία στου πολλούς ευλαβείς προσκυνητές εικόνες, κόμπος θυμίαμα και συμβουλές. Το Άγιον Όρος πάντοτε ήταν οικειβωτός των ορθών δογμάτων, η έπαλξη, το κάστρο και το θησαυροφυλάκιο των ιερών, των θεοφόρων πατέρων παραδόσεων και βιταγών, ώστε να καθίσταται σεβαστό αλλά και ευγνωμόνος υπόχρεο στην τόσο πλούσια Αγιοπατερική παραδοσή Του που Του μεγενθύνει την ευθύνη. Το Άγιον Όρος από τον οσίων Πέτρου του Αθωνίτη, Αθανασίου του Λαυριώτη, Παύλου του Ξεροποταμινού μέχρι τον οσίων Νικοδήμου του Αγιορίτου, Σιλουανού του Αθωνίτη και Σάββα του Ενκαλύμνο προσέφερε πολλά καλείται και σήμερα να προσφέρει σε ένα κόσμο αποχρωματισμένο κυρίως το γνήσια, ορθόδοξο, μαρτυρικό φρόνημα που δυστυχώς απουσιάζει και από τις ενορίες μας. Η προσφορά του Αγιώρου συνεχίζεται και προς τον σύγχρονο κόσμο. Η μακαριστή ηγούμενη των αγιωρητικών μονών Κοδράτος Καρακαλινός, Σεραφείμ Αγιοπαυλίτης Γαβρίλ Διονυσιάτης, Αθανάσιος Γρηγοριάτης, Ιερόνιμος Συμμονοπετρίτης και Φιλάρετος Κωσταμονίτης, ως και οι χαρισματούχοι γέροντες τείχων της Καψάλλας, Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Ιωσήφ Ισυχαστής, Παΐσιος Αγιορείτης, Εφραίμ Κατουνακιώτης και άλλοι, αρκετοί άλλοι, βοήθησαν πολλούς και φανέρωσαν ότι αρετοί είναι πραγματοποιήσιμη και στον αιώνα μας και ότι το μαρτύριο της συνειδήσεως συνεχίζεται. Όσοι δεν εμφορούνται από το πνεύμα αυτό θεωρούν ακατανόητο το μοναχισμό και βάλουν κατά του αιγιώρους και των ταπεινών νικητώρων του για να δικαιολογήσουν την αδιαφορία τους. Οι καλή διαθέσεως και προαιρέσεως άνθρωποι ακόμη και αν οι λόγοι τους δεν είναι καθαρά προσκυνηματικοί, συνήθως επηρεάζονται και αν δεν ενθουσιάζονται πάντως προβληματίζονται. Μία επίσκεψη στο Άγιον Όρος για ορισμένου και μάλιστα νέους αποτελεί σταθμό και αφετηρία εμπνεύσεων. Η μοναχοί μυστικά χαίρονται γιατί κάτι εισφέρουν στην άρση του κενού και της αγωνίας ή του άγχους του σημερινού ανθρώπου που θέλει να λέγεται ελεύθερο, πνευματικό και ορθόδοξο, λύουν τη σιωπή του από αγάπη προ τον συνάνθρωπο. Στην ηλόφρονα εποχή μα, που τίποτε πλέον δεν την εκπλήσει, το κήρυγμα τη Ερήμου ακούγεται παράξενο. Η υπακοή των μοναχών θεωρείται δουλεία και δηλεία σε έναν κόσμο μόνο με δικαιώματα, ελευθερίε και αλλαγέ. Η υπαρθενία και η εγκράτεια χλεβάζονται παρά τα οδυνηρά ως και θανατηφόρα συμπτώματα της αχαλίνωτης αμαρτίας. Η εκτιμοσύνη θεωρείται από πλήθεια ανθρώπων που έχουν πληγεί από τη φλεγμονή της φυλοχρηματίας ως απρονοησία και ταλαιπωρία. Οι επιταγές της σύγχρονης υπερκαταλωτικής κοινωνίας έχουν φέρει νέες ιδεολογίε και νέα ήθη ώστε να θεωρείται ευφυές μόνο το εύκολα και πλούσια επικερδές και η εγκράτεια και η υπακοή, ανελευθερία και απομεινάρια παλαιοτέρων αυστηρών εποχών. Η παρθενία των μοναχών δεν είναι μία στήρα και εκφυλισμένη καθαρότητα, που δεν είναι θεϊκό ερωτηπτερουμένη, πτερουμένη, αγάπη και ρασμιότητα, Δίχω πνευματική γονιμότητα και καρποφορία που θα μπορούσε έτσι να δημιουργήσει αίσθηση αυτάρκειας, διαχωρισμού και ίσεως. Μια λαθεμένη θεώρηση της παρθενίας και ένας δυτικό τρόπος ευσεβιστικός τύπος αυτής αποτελεί παραχάραξη της Ευαγγελικής και Αγιοπατερικής Ισάγγελης Αρετής και όχι κόσμημα καθαρότητος στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ολοκλήρωση του όλου παρθενικού βίου του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου ήταν το ένδοξο μαρτύριο υπέρ Χριστού. Οι καθημερινώς εκούσια ασκούμενοι παρθενεύοντες μοναχοί υπερβαίνουν το σαρκικό φρόνημα με το συνεχόμενο μαρτύριο της συνειδήσεως. Η αξιωμακάριστη παρθενία της αϊπαρθένου Θεοτόκου και ακολουθηθήσα από πλήθη μαρτύρων και οσίων είναι κατάσταση των Αγγέλων, των Εσχάτων, πρόγευση των νεονίων. Ο χριστιανικό γάμο είναι ευλογημένο μέσα στην Εκκλησία μα και οδηγεί τα πρόσωπα των συζύγων στη σωτηρία. Η πίστη ακολούθηση τη παρθενίας και ο ασπασμός τη αποτελεί σταυρό, που με γνώση υπομονή και ελπίδα καλείται ο αγωνιστής να σηκώσει επιθυμώντα και λαμβάνοντας τη Θεία Παρηγοριά. Η ακολουθούσα οδύνη του αγώνος θα οδηγήσει ασφαλώς τον μαχητή στην πραγματική ειδονή της αναπαύσεως για την οποία μπορούν να μιλήσουν μόνο όσοι γνώρισαν τη γλυκύτητά της. Παρθενεύει βέβαια κανεί μόνο από αγάπη στο Θεό ώστε ο μοναχός να μην θεωρείται ανέραστο. Η μετατροπή του πένθου σε χαρά και της αγωνίας σε άνεση δεν είναι το προσδοκόμενο. Τα δώρα θα δώσει ο Πανάγαθος Θεός όταν κρίνει εύκαιρο τον καιρό. Η στην πληρότητά της παρθενία της Θεοτόκου, η από παιδικής ηλικίας αφιέρωσή στο ναό, η τέλεια κτιμοσύνη της, η πρόθυμη και αισιοπηλή υπακοή στο θείο θέλημα, την κάνει υπέρμαχο, προστάτη και μητέρα των φιλαρέτων μοναχών. Η εφιέρωση στην ησυχία και η εντρίφιση σε αυτή των μοναχών δεν είναι ανεπίγνωστη φυγή, νοσηρή απομόνωση και αδράνεια και πραξία και έργια είναι εργοκοπιαστικό αγώνα νυχθήμερο όπου δίνει αίμα για να λάβει πνεύμα. Αποτελεί Φωτεινή παρηγοριά το φαινόμενο των ισχνών ημερών μα: να γίνεται αντιληπτή η μυστική εργασία των μοναχών και το ησυχαστικό πνεύμα να γαπάτε από φιλομονάχου των πόλεων. Η παρθενία και το μαρτύριο, ότι το ωραιότερο. Έτσι, η Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα του Οσιοπαρθενομάρτυρε και τι Οσιοπαρθενομάρτυρε. Ναι. Σε ξοδούσα οι μον, στον του σκύσω, τους τιρανούς και δε Και ο Θεός, Η πρόσληψη του μαρτυρικού φρονήματος από όλους τους πιστούς θα ανανεώσει μυστικά την Εκκλησία και θα μεταμορφώσει τις ψυχές των πιστών της. Είναι μεγάλης σημασίας το έργο του να ανεύρουμε αυτή την αξία της ησυχία της ερήμου». Όπως λέγει ο σοφός ηγούμενος της Αθωνικής Ιεράς Μονής του Γρηγορίου Αρχιμανδρίτης Γεώργιος «Η έρημος ως τόπος είναι προνόμιο ο λίγων μόνων χριστιανών, η έρημος όμως ως τοπος ειναι προνομιο ολίγων λιγων είναι κλήρος και καθήκον όλων των χριστιανών». Ιδιαίτερα στις ημέρες μας που η σύγχυσης, ο θόρυβος και το κοσμικό πνεύμα τείνουν να κατακλείσουν τα πάντα, ο ησυχασμός γίνεται απολύτως απαραίτητος για την Εκκλησία. Στο βάθος της κάθε ψυχής αγαπητοί μου, κρύβεται μια λαχτάρα για την ησυχία και μάλιστα όταν οδηγηθεί στη μετάνοια και νιώσει την παροδικότητα του κόσμου τη μεγάλη αγάπη του Θεού και τον πόθο για να τον κερδίσει. Από μια τετρωμένη από το βέλος της Χριστού αγαπήσεως τέτοια ψυχή, δεν μπορεί να απουσιάζει η διάθεση της προσφοράς, της κενώσεως, της θυσίας και μέσα στον κόσμο, αλλά πολύ περισσότερο και κυρίως στον μοναχισμό. Μετά την πτώση του πρώτου ανθρώπου και την έξοδο από την ευλογημένη Παραδείσια τριφή, ο πόνος που συνοδεύει τον άνθρωπο αποτελεί παιδαγωγικό μέσο για τη διόρθωση και ανορθωσή του. Μέσα από τον κόπο και τον μόχθο τον υπεύθυνο θα έλθει η ανάπλαση και η ανάταση. Η εκούσια άσκηση είναι μία συνεχόμενη οδύνη που φανερώνει τη διάθεση του ανθρώπου ότι πράγματι αγαπά τον Θεό δείχνει άνθρωπο που οριμάζει ή ορήμασε πνευματικά και έτσι μπορεί και ο Θεός να του εμπιστευθεί τα δώρα του. Η επιθυμία του πλάσματος να πλησιάσει τον πλάστη βρήκε αυτή την οδό του πόνου για να δηλώσει το πόσο ποθεί τη συνάντηση αυτή με τον Θεό. Το μαρτύριο λοιπόν αποτελεί την ωραότερη έκφραση της λαχτάρας του χωϊκού ανθρώπου να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Ο πόνος της ασκήσεως και του μαρτυρίου αποτελεί φάρμακο και καθαρτικό του πόνου που έφερε η αμαρτία. Αυτός μόνο που αγαπά πολύ, πονά πολύ δίχως να πονά. Αγαπούν αδελφοί μου πολύ τον Θεό οι μάρτυρες που λογάριαζαν τους μεγάλους πόνους μηδαμινούς. Τον αγαπούν και οι ασκητές που δεν σκιάζονται από τις κακουχίες και μάλιστα την αδοξία θεωρούν δόξα, την ακτιμοσύνη πλούτο και την υπακοή ελευθερία. Μέσα από αυτή μόνο την οδό αναγεννάται πνευματικά ο σταυροφόρο και χριστοφόρος πιστός. Ο ασκητισμός αναζητά και βρίσκει τρόπους και μεθόδους επιπονότερους και κοπιοδέστερους ώστε η οδύνη να μετατραπεί σε ειδονή και θεία χαρμονή. Έτσι παρατηρούμε του ασκητέ να είναι αυτοφυλακισμένοι, έγκλειστοι, σιωπώντε, δενδρίτες, στυλίτε, άγρυπνοι, άσιτοι, άνυπτοι, ανυπόδητοι, μονοχήτονε, σφυλιώτε, καυσοκαλυβίτε, ερημίτε, άοικοι, άστεγοι, διαχριστών σαλί. Η αληθινότητα τη βιωτή και η καθαρότητά του φανερώνεται με τη μυροβλησία του τη διάκριση, τη διόραση, την προόραση, την προφητεία τη θαυματουργία και τη σοφία τους Από των προφητών και των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι των Αγίων Αποστόλων τον να για τον Θεό ήταν φαινόμενο συνηθισμένο Η θερμή πίστη κορυφωνόταν με το μαρτύριο αφού διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αγαπούν και τον το Θεό ο Απόστολος Παύλος καυχάται για το Σταυρό του Χριστού και τα πυκνά παθήματά του και με τους άλλους Αποστόλους μαρτυρεί. Ακόλουθη των μαρτύρων όπως είπαμε οι μοναχοί σπεύδον καθημερινά να συναντηθούν με τον Θεό αποσυνδεόμενοι από την ανάπαυση και ευχαρίστηση που χαρίζει η πολυπνία, η πολυφαγία, η πολυπωσία, η φιλοδοξία, η φιλοσαρκία, η φιλοκοσμία, η φιλαυτία, η καλολογία και γενικά η καλοζωία. Οι χριστιανοί όλοι λοιπόν καλούνται, εμβαθύνοντας την Αγία Γραφή, να αγαπήσουν τη θάραιστη ευαγγελική ζωή, να σηκώσουν το ελαφρό φορτίο του Χριστού και να ασπαστούν την άσκηση με τη διακριτική απόρριψη των πολλών περίττων που έχει γεμίσει η ζωή τους όλοι, ασπαζόμενη τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό. Το ανθυρό και υγιές φιλομόναχο πνεύμα των ημερών μας αυτό δείχνει ότι δηλαδή είναι απαρέτητος ο ενστερνισμός της θυσιαστικής και απέρητης ζωής του χριστιανού. Η απρόσμενη πριν λίγα έτη πάλι άνθηση του μοναχισμού καλείται να ταυτίσει το ασχετικό και μαρτυρικό φρόνημα τα οποία πάντα αυξάνουν μαζί και με βαθιά γνώση του ερού παρελθόντος του να βαδίσει απαρασάλευτα την καλά χαραγμένη από τους Αγίους Πατέρες Αγιοτροφόδο. Όπως πολύ ωραία τονίζει ο γέροντας Εμιλιανός Συμωνοπετρίτης. Ο μοναχισμό, μια έχουν την εσωτερική καταφύσιν δυνατότητα να θέσει εταίρου σκοπού ει τον ορίζοντά του, εντιανατολή, η βία, πλην τη ζητήσεω επιγνώσεω αγάπη και κοινωνίας του Θεού, την σχέση του ανθρώπου προ αυτόν πάντοτε την είδε μέσα ει μια ηρωική δυναμικότητα και ανδρικά κατορθώματα. Ο πώ δίνεται να συζητεί ο Θεός με το πλάσμα Του, καθώς το απίτησε και από τον μάρτυρα της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ιώβ. «Ζώσε ω περανήρ, την οσφίνσου, σου, ερωτήσω δέσαι σε εσύ δε μη αποκρίθητη. Δηλώσε άνθρωπος, είστε δεν μπορεί να διαλεχθεί με τον Θεόν». Το θάρρος, η Τόλμη και η Ανδρία κοσμούσαν τις καρδιές των πρώτων χριστιανών, κάτι που σήμερα δυστυχώς δύσκολα συναντάται στις χριστιανικές κοινότητε. Κατά τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, όπου βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα, εκεί υπάρχει μαρτύριο και άσκηση. Αν σήμερα θέλουμε να αξεντήσουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία από τον Λιτό, και απλό αλλά καθαρό και τίμιο αυτό ασκητικό μαρτυρικό της Χιτώνα, όχι μόνο δεν έχουμε συλλάβει το νόημά τη, αλλά επιτρέψτε μου να πω ούτε το υποπτευόμαστε. Δίχως νύψη νηστεία, προσευχή, γρυπνία και υπομονή στις ασθένειες και κακουχίες, τους πειρασμούς και τις δυσκολίες δεν νοείται πιστός χριστιανό Άσκηση και υπακοή σε πνευματικό θα φέρουν τη χρήσιμη όσο απαραίτητη για την ασφαλή πορεία προς το Χριστό ταπείνωση. Ο στίβος του μαρτυρίου, το ασκητήριο του μοναχού μπορεί να γίνει κατά μία προέκταση η οικία, το γραφείο, το εργαστήρι του λαϊκού αφού κυρίως ευλογείται ο τρόπος και ο, όχι ο τόπος. Βέβαια ο μοναχός είναι πιο αμέριμνος και πιο συγκεντρωμένος και έχει μεγαλύτερη άνεση για πνευματικές αναβάσεις, αλλά και ο έξυπνος πιστός θα λέγαμε που ζει μέσα στον κόσμο αν θέλει αγωνίζεται και βρίσκει ανάπαυση και αναψυχή στη ζωή του. Η απουσία των κοσμικών δυσχεριών που προκαλούν άγχος και θλίψη στον εκοσμικό για τον μοναχό αφήνουν πεδίο ασκήσεως παλεσμάτων προς θεογνωσία και θεοληψία. Ακολουθεί εὐχαριστώ την ανηφορική οδό γνωρίζοντας την ενίσχυση της Θεοτόκου του τιμίου προδρόμου και προστάτου των μοναχών και όλων των Αγίων των Αγίων Μαρτύρων, παλαιών και νέων, επικαλούμενος τις πρεσβείες τους και ευχόμενος συνεχώς τον Κύριο. Η σκληραγωγία Του, οι νυχθήμερες δεήσει Του, οι ορθοστασίες και οι Του Του δίδουν τη χαρά, της ελπίδος και μετατρέπουν την αγωνία σε μία πρόγευση της ουράνιας αναπαύσεω. Μέσα από την καθημερινή επικοινωνία Του με τον Θεό απολαμβάνει τη μακαριότητα της Θείας αυτής δωρεάς. Δεν νομίζετε ότι τα νέφη των μαρτύρων και των οσίων της πιστεώς μας μας παρακινούν να προσλάβουμε όλοι μας το φρονιμά του. Ναι, όλους μας, λέω, αφού ένα είναι το Ευαγγέλιο και μία ιστολή της Ορθοδοξίας παντού και πάντοτε. Μοναχοί και λαϊκοί λοιπόν όλοι όσοι αγαπούν τον Θεό και χθε και σήμερα και στις μονές και στις κατοικίες και στα σπήλαια και στα διαμερίσματα των πολυκατοικιών καλούμεθα να μην παρασυρθούμε επικίνδυνα από τις επιταγές των αλλαγών, των αναγκών και των εργασιών, αλλά αυτοσυγκεντρωνόμενοι και απέρητοι να βρούμε τον χώρο και τον χρόνο για την προσωπική μας τελείωση. Ο λόγος αυτός μη θεωρηθεί εγωιστικός. Η αυτογνωσία είναι το πρώτο πλατήσκαλο της πνευματικότητας. Αν δεν βοηθηθούμε εμείς, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε κανένα. Η καλή έπειά μας δεν σημαίνει ασφαλώς την προβολή μας. Εμείς πάντα να κρυβόμαστε πίσω από τον Θεό. Παρά τον τόσο μόχθο για την αρετή, επικρατεί η κακία. Όμως οι Άγιοι μένουν ω φωτεινά μετέωρα. Το μνημό του αιώνιο και η μνήμη τους ιερή. Οι Ιεροκήρικες δεν κατάφεραν να απομακρύνουν μόνιμα την αμαρτία από τον κόσμο, όχι γιατί απέτυχαν ή ότι ο κόσμος δεν μετανόησε, αλλά για να φανερώνεται η δύναμη του Θεού και όχι η δική μας. Κανεί από εμάς δεν θα σώσει τον κόσμο παρά μόνο ο Θεός. Οι γονείς δε θα σώσουν τα παιδιά τους, οι δάσκαλοι τους μαθητέ τους, οι πνευματικοί τα πνευματικοπαίδια τους, ο Θεός θα σώσει αυτούς που θέλουν να σωθούν. Ο Θεός είναι ο μόνος αληθινός σωτήρας. Αυτό να εμπιστευόμαστε και σε αυτό να ελπίζουμε. Αυτός ενίσχυσε τους Άγιους μάρτυρες και νεομάρτυρες. Αυτός φούγγισε τον ιδρότα των νοσίων, αρχαίων και νέων, των πρεσβευτών, των ακίμητων πρεσβευτών όλου του κόσμου. Αυτός τους πότισε ο κατανήξεως. η γο Βέβαια, αγαπητοί μου Εν Αδελφή, αδελφοί, η υπεραγία Θεοτόκο υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου και περ ειρήνη των καρδιών μα. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε το απόψηνό μα θέμα ε, για τον μοναχισμό και το μαρτύριο. Μη μονάμε Αδελφή μου, εύκολα στις πυκνέ δυσκολίες τη ζωή, τον αγαθό πατέρα Θεό μα. Μέσω από αυτές τις πολλέ και διάφορες δυσκολίες ταπεινωνόμαστε και αγιαζόμαστε. Ας ομολογήσουμε ολοπρόθυμα την ήττα μας, που συνάμα μπορεί να είναι και νίκη μας και ασαφεθούμε αφαιθούμε δίχως προσωπικά θελήματα να συνθλιβούμε κατά κάποιο τρόπο στην αγάλι την θερμή της μεγάλης αγάπης του Πολυέσπλαχνου Θεού. Αν τα πολλά προβλήματα της ζωής μας καταβάλουν και μας γεμίζουν κάποτε άγχο. σημαίνει πως δεν τα εκμεταλλευόμαστε σωστά προς πνευματική ορίμανση και ωραιοποίηση της ψυχής μας. Ένα άνθρωπο που τον καταβάλουν και κάμπτουν τα προβλήματα δεν δίνεται η άνεση να Τον επισκεφθεί ο Θεός. Μέσα από τη στέρηση, τη θλίψη και την κακουχία ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να στενοχωρείται και να απελπίζεται. Η ελπίδα θα στεγνώσει τα πικρά δάκρυα και η εμπιστοσύνη στο Θεό θα νικήσει τα λάθη και τα πάθη των ανθρώπων και η χαρά με τη χάρη του Θεού θα κερδίσει τα πλάσματά Του, τα πολύ αγαπημένα. Στο Άγιον Όρος συναντήσαμε αληθινά χαρούμενους μοναχούς, που μέσα στη σιωπή τους ή την ολιγολογία τους νίκησαν, αδελφοί μου, τον φοβερό φόβο του θανάτου, τον φόβο της μοναξιάς, της αδοξίας και της θερήσεως μοναχοί που ζούσαν με πολύ λίγα και τα θεωρούσαν και αυτά τα λίγα πάρα πολλά που δεν είχαν σχέση με τα χρήματα που δεν επανήλθαν ποτέ στον κόσμο μετά την αναχώρησή τους από τον κόσμο που βίωναν μυστικά και συνέ, συνέχεια το μαρτύριο της συνειδήσεως από το Άγιον Όρος βγήκαν μοναχοί όταν παρουσιάστηκε μεγάλη ανάγκη προς πνευματική τροφοδοσία του λαού και ενίσχυση της Εκκλησίας, όπως ο κορυφαίος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο καταπληκτικός Άγιος Νύφων ο Διονυσιάτης, ο γνωστός Ιεραπόστολος και Εθναπόστολος και Μάρτυρας Κοσμάς ο Ετωλός ο Φιλοθεήτης, ο Άγιος Άβας της καλήμνου ο Αγιανανίτης δίνοντας τη μαρτυρία του μαρτυρίου της μαρτυρικής ορθοδοξίας μας. Έτσι το Άγιον Νόρο αποτελεί κατά την ομολογία πολλών την κυβωτό της Ιεράς Παραδόσεως του ασκητικομαρτυρικού φρονήματος το οποίο προσπαθεί να διατηρεί ζωηρό και κατά την παρούσαν του που αποτελεί έγλη όλες τις εκκλησίες. Η αγιοριτική πολιτεία κοσμείται από πλήθος εργαστηρίων αρετής που μαρτυρικά τεχνουργείται το ήθος εκείνων των αγιοριτών που γνωρίζουν καλά να υπομένουν και να προσδοκούν την ελπίδα της σωτηρίας τους. Ο Σταυρός και η Ανάσταση στη ζωή των μοναχών είναι ένα καθημερινό βίωμα. Των μαρτύρων, των οσίων και των ακολούθων του η ζωή είναι μίμηση του Χριστού, Εναγκαλισμός και ασπασμός του τιμίου σταυρού του που φανερώνει την αγάπη και τη φρονιμάδα της αφοσιώσεως και την ενισχυτική παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η πρόθυμη και φιλότιμη αγωνιστικότητά του, νικά τα ψυχοβόρα πάθη, τις αμορτωλές επιθυμίες και τις δαιμονικές πλεκτάνες και μαρτυρούν ότι το Ευαγγέλιο είναι βιώσιμο και πραγματοποιήσιμο ανά τους αιώνες και στον αιώνα μας. Η εποχή μας δεν στερήθηκε τέτοιων ενάρετων μορφών. Ιερώνυμος Σιμώνο Φιλόθεο Φιλόθεος Ζερβάκος, Ιάκωβος Τσαλίκης, Αμφιλόχιος Παίσιο Παΐσιος Αγι... Αγιορείτης, Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Εφραίμ Κατουνακιώτης, Σοφρόνιος του Έσεξ και τόση άλλη. Η ζωή των μαρτύρων και των ασκητών καλείται να εμπνέει και να παρακινεί τους εν κόσμο αγωνιζομένους και γκάμους χριστιανούς. Και για τον άνθρωπο του αιώνος μας το μήνυμα της ερήμου, της ησυχίας και της σιωπή, έχει πολλά σημαντικά να διδάξει σε ένα κόσμο αδιάφορο και κλεισμένο στη μοναξιά της δικής του ερημιάς, ησυχάζοντα ανήσυχα και σιωπώντας με θόρυβο. Κουράστηκε ο κόσμος μας το έχουμε ξαναπεί από τα πολλά και δίχως περιεχόμενα λόγια και εδίψα πολύ το ζωντανό παράδειγμα και ιδιαίτερα ο δίκαιο απαιτητικός νέος άνθρωπος. Πριν τελειώσουμε πρέπει είναι να αναφερθούμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο του θέματός μας στους ένδοξους εωμάρτυρες τους οποίους εορτάσαμε που όλοι τους μας δείχνουν τον δρόμο της ζωής στους δύσκολους καιρούς μας και μας θυμίζουν και τη δική μας οφειλωμένη ἀνδριαστάση. Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε πω ο Θεό αποκαλύπτεται μόνο στους λεβέντε. Η γενναιότητα στα παθήματα των καιρών μαρτύριολογίζεται κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι έχουμε ανάγκη υπομονής για να πράξουμε το θέλημα του Θεού και η σοφία του Σιράχα αναφέρει φέρει σε όσους έχασαν την υπομονή τους. Ο Χριστός λέγει «Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λίκους». Τα λόγια του σημαίνουν σκληρό αγώνα, μάχη και αντίσταση. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες έλαμψαν το φως τους μπροστά στους ανθρώπους και οι άνθρωποι είδαν τα καλά τους έργα και δόξασαν τον Ουράνιο Πατέρα κατά το Ευαγγελικό Λόγιο. Στους Αγίους Νεομάρτυρες ισχύει ο Λόγος του Προφήτου Ισαΐου. «Πας ο ορών αυτούς, επιγνώσετε αυτούς, ότι ούτυσσή σπέρμα ευλογημένων υπό Θεού. Χάρισμα θεωρεί ο Απόστολος Παύλος όχι μόνο το να πιστεύουμε στον Χριστό αλλά και να πάσχουμε γι' Αυτόν. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης του οποίου εφέτος εορτάζουμε 200 έτη από τη μακαρία και Μισή του μιλώντας για τους νεομάρτυρες αναφέρει πως τα μαρτύρια αποδεικνύουν περίτρανα την αληθινότητα και γνησιότητα της μαθητίας τους στον Ιησού Χριστό και υπομονή στα κολαστήρια θα τους προσφέρει τον Θεό ως Πατέρα. Το να πάσχεις με τον Χριστό είναι προτιμότερο από το τριφά με τους ανθρώπους, έτσι καθίσταται κατά κάποιο τρόπο χρέο χρεός ο Χριστός. Κάφημα των Αποστόλων, των Μαρτύρων και των Οσίων ο Σταυρός του Κυρίου, οι ασθένειες και τα παθήματά τους. Η ζωή τους μας οδηγεί να μελετήσουμε ξανά την Αγία Γραφή που λέγει Πάσαν χαράν υγίσαστε, όταν πειρασμή περιπέσειτε ποικίλε. Τότε μακάριος οιρ ω πυρασμών και εν τη υπομονή κτίσαστε, δηλαδή θα κερδίσετε τα ψυχάσιμών, ο δε υπομήναση τέλο ούτω σωθήσετε. Ο Κύριος δεν επιτρέπει την αποθάρισή μας λέγοντας, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, Την δεψυχή ψυχήν μη δυναμένων αποκτείνε, Γιατί ὅ καξια τα παθήματα του νην καιρού, Προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθίνε εις ημάς. Ας αναφωνήσουμε αδελφοί μου με τον Απόστολο Παύλο, Το σούτον έχοντες περικείμενων μην νέφος μαρτύρων, Δι' υπομονη τρέχομεν τον προκείμενων μην αγώνα, Αφορώντες, εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειοτεινήσουν. Συνοψίζοντας και καταλήγοντας τον αφιλόδοξο λόγο μας, θα θέλαμε ταπεινά να τονίσουμε ότι η Εκκλησία μας δεν έχει ανάγκη από κανένα επίδοξο σωτήρα. Μας σώζει πάντοτε και δεν τη σώζουμε ποτέ. Μας θεραπεύει και δεν τη θεραπεύουμε εμείς. Μας διδάσκει και δεν τη διδάσκουμε και διορθώνουμε. Δεν σώζουμε εμείς με τις ωραίες διδαχές μας τον κόσμο. Τον κόσμο σώζει, ο κόσμος σώστης Χριστός. Εμείς ως αχροί δούλοι, είμαστε διακονητές, οικονόμοι και κατά κάποιο τρόπο τραυματιοφορείς. Μόνο μία ταπεινή διακονία μπορεί να είναι ευλογημένη και καρποφόρα. Οι Άγιοι ο μάρτυρες αγαπητοί μου αδελφοί να πρεσβεύουν να μας παρακινήσουν, να μας ελκύσουν κοντά τους, να μας δώσουν κάτι από το φρόνημά τους, γιατί μεγάλη ανάγκη έχουμε από ηρωισμό στις άτονες ημέρες μας. Σας ευχαριστώ και για την απόψηνή σας προσοχή. Οι Άγιοι νεομάρτυρες να πρεσβεύουν, να πρεσβεύουν για όλους. Ευχαριστίες τον Ιχολύπτη Κύριο Χριστόφορο Χριστοφορίδη. Η Παναγία μαζί σας, καλό βράδυ. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. Με λόγι, λόγι από τον Ιερό λόγι Άθωνα λόγι Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη